Στοίχη 32-42 Να ομολογόμεν την πίστη μας εις τον Χριστόν. 32 Μη λογαριάζετε λοιπόν τους διωγμούς και τους κινδύνους, αλλά λογαριάζετε τα μεγάλα αμοιβάς που σας περιμένουν. Καθένας που θα με ομολογήσει ως ο Τύρα του και Θεόν του εμπρός τους ανθρώπους που καταδιώκουν την πίστη μου, θα τον ομολογήσω και εγώ ως πιστών ακολουθών μου εμπρό στον Πατέρα μου που είναι στου ουρανού. ουρανούς. 33 εκείνον δε που θα με αρνηθεί ώστε άνθρωπον σωτήρα εμπρός τους ανθρώπους θα τον αρνηθώ και εγώ και δεν θα τον αναγνωρίσω στους μου εμπρός τον πατέρα μου που είναι στους ουρανούς 34 Μην νομίζετε ότι ήλθα να φέρω στην υγιή μια τέτοια ειρήνη όπως την φαντάζονται αυτοί που περιμένουν τον Μεσσίαν ως επίγειον βασιλέα και κατακτητήν Όχι, δεν ήλθα για να επιφέρω ειρήνη αλλά μάχεραν και, και διχασμών Δια τα οποία όμως υπεύθυνο είναι η κακία των ανθρώπων και όχι το ευαγγελίον μου. 35. Διότι ήλθω να χωρίσω τον πιστών και ευθύν άνθρωπων από τον άπιστον και διεστραμμένον πατέρα του και την κόρη από τη μητέρα της και την νύμφιν από την πενθεράντης. τη. 36. Και εχθροί του πιστου ανθρώπου θα είναι οι άνθρωποι του σπιτιού του που δεν θα δεχθούν το Ευαγγελειόν μου το οποίο φέρει την αληθινήν και ουρανίαν ειρήνην. Εκείνο που αγαπά τον πατέρα του ή τη μητέρα του παραπάνω από εμέ και αρνείται μέδια να μην χωριστεί από του γονεί του δεν αξίζει για μένα. Και εκείνο που αγαπά τον ιών του ή τη διγατέρα του παραπάνω από εμέ δεν είναι άξιο να λέγεται μαθητή μου. 38. Και εκείνο που δεν παίρνει την απόφαση να υποστεί θάνατον σταυρικών και δεν ακολουθεί με την απόφαση να αυτήν το πίσω μου μιμούμενος κατά πάντα το παράδειγμα μου, δεν αξίζει για μένα. 39. Εκείνος που εν καιρό θα αποφύγει το μαρτύριον και θα διασώσει τη σωματική ζωή του θα χάσει την υψηλότερα και μακαρία ζωή την οποία κερδίζει κανείς για του μαρτυρίου και εκείνος που θα χάσει τη ζωή του για την πίστη του Ισεμέ θα κερδίσει την υψηλότερα και μακαρία ζωή 40. Ε μεγάλη δε αμοιβέ δεν είναι μόνο για που θα κηρύτεται το Ευαγγέλιο και εκείνο που σας υποδέχεται προς φιλοξενίαν ω διακόνους του Ευαγγελίου μου υποδέχεται όχι σας αλλά Εμέ. Και εκείνο που υποδέχεται Εμέ υποδέχεται αὐτόν των Θεών που με απέστειλανε στον κόσμο. 41. Εκείνο που υποδέχεται και υποστηρίζει και συντρέχει Προφήτην λόγω του ότι είναι Προφήτης θα λάβει την αυτήν ανταμοιβήν την οποία και ο Προφήτης. Και εκείνο που υποδέχεται τον δίκαιων λόγω του ότι είναι δίκαιος θα λάβει την αυτήν ανταμοιβή την οποία είναι και ο δίκαιο. 42. Και εκείνο που θα ποτίσει ένα από του κατακόσμων μικρού και ασίμου τούτου μαθητά μου, έστω και ένα μόνο ποτήριον κρύο νερό, που προχύρω το πάρει από την πηγή και δεν θα υποβληθεί στον κόπο να το βράσει, και θα προσφέρει την ελαχίστην αυτήν ή παρομοιαν εξυπηρέτησην ει αυτόν, λόγω του ότι είναι μαθητή μου, αληθώ λέγω, δεν θα χάσει στην μέλου σαν ζωή την ανταμοιβή οποία του ανήκει.